Μας καλημέρα σα. Κάθε μέρα, εκτό Σαββάτου και Κυριακής, την ίδια πάντοτε ώρα, ακούτε μια ιστορία, ολοσυγκίνηση και πάθο, γεμάτη περιπέτειες και απρόοπτα, βγαλμένη κατευθείαν μέσα από τη ζωή μα. Πέστε και στι φίλε σα να την παρακολουθούν. Πικρή-μικρή μου αγάπη. Επισόδιο 5 Υπόθεση τη Οξεία Γονία Κείμενο Ανάγνωση Γιώργος Κοροπούλης Ήχοληψία Μίξη ήχου Μουσική επιμέλεια Θάνος καλλέας. Φώτα Να τρέμουν Ναι, θυμάμαι Πριν κοπεί Το αραγνοή φαντόμα νήμα. Πριν χαθεί Το άνοιγμα Από που θα φτάνε. Ναι, φώτα λοιπόν Και κουαρτέτα Στου κουφού την πόρτα, σωστά, και κρύο, και χωρίσματα, πλεχτές ρίμες, αφού όλα ήταν σύμπτωση, τυφτές. Εσύ απλώς κοιμώσουν σε ύψος ποιητικό και πάγονες, σαν κάτοπτρο και σ' αγαπούσα κατά το ίμιση ακριβώς που λησμονούσα πως ράγησε. Λοιπόν, και με μισά χαρτιά μπορεί να παίξει κάποιο. Αν βαλθεί να κάνει κόλπα, να ζει σε δίπλο χρόνο. Όπως χτυπάει σε δύο χρόνους ο σφιχμός. Και ναι, πονάει. Και ναι, ξεχάστηκες. Και η μουσική σου φτάνει τότε πιο δυνατή. Απ' μου ταυτή. Για την ημάνα μου, ας παίξουμε. Μπορεί να υφαίνει κάποιος στο λαβύρινθο. Να φτιάχνει με μαγνητοτενίε Σε στυλ κραπ. Θα χρειαστούμε μια μπανάνα, έναν μαγκούφι κύχου μικρόφωνου, ανοιχτού στο παρελθόν Μιας μουσας, χαλαρών φοβού μεθαϊθών Και μες στη μίμηση ενός έργου, ω ναι, μοντέρνου, Θα ακούμε, ναι, όπως την ταραχή του στέρνου Τηραγισμένη μας καρδιά, μιαν άλλη μίμηση Πρωταρχικής κοινής, βουβής κατά το ίμιση Κι τι εγκεφαλικό Τι τέλειο κοκτέιλ Πίνεις μονορούφι, Κι είναι σαν ο, Σαν ένα λυρικό παλτό από του ώμου σου και επίσημα σοριάζεται Σ, Έτσι αρχίζει Σαν γεράνι που τραντάζεται Γιατί τρελαίνεται ο αέρας κατά εδώ. Φράσεις ξεφτάνε Από σκετσάκι φροειδικό Φιγούρες σαν μονόγραμμα από το ξυλόνο. Σήμερον <χω> μαύρος ουρανός, έτσι ναι, πάμε. Σήμερον έβαλαν βουλή να μην κοιμάμε. αν δεν τους πω πια να αγαπάω πιο πολύ. Έτσι αρχίζει κι που κλαις στο τιβάνι και αρρώστησε και είπαμε πάει θα πεθάνει μα ως γνωστόν το ύψος πάντα ωφελεί έτσι ναι και τη τυφλή ζωή άκοντα με πήρε χρόνους παρά έναν τεσσαράκοντα με πήρε και με σήκωσε με αναγνώσεις νυχτερινές με ατέλειωτες μεταμορφώσεις ενός παιδιού που μόνη μόνη από κρυά του ήταν να κάνει πως δεν ήσουν μακριά του. Να τρέμουν. Λούνα Πάρκ, τροχού που αρχίζει να γυρνά πάλι. Μπορώ κρύο να θερίζει φώτα και θεατέ, και κρύο σαν σκηνή ανάκριση να θυμηθώ, ναι, μια αναχνή εικόνα όλη κι όλη από παλιά ταινία. Ένα πνιχμό, κάτι σαν βροχοπνευμονία. Τι κρύα νερά. Κι εγώ είχα πειρετό, μπορούσα να λέω αλήθεια, ναι, αρκεί να ήταν βουβή, γιατί, μακούς, μακούς, δεν θα ξανασυμβεί, δεν με τρομάζεις πια. Για 39 χρόνια, στο λέω, η φαινολόγια, όπως μακούς, το ξίδι, το λέγε γλυκάδι ο παππούς, γλυκιά μου αγάπη. Κι όμως πιάστηκες ξανά στο αραγνό φαντό μου ψέμα. Σ' αγαπούσα τόσο που αν μάγκησες, θα χανα τη μιλιά μου και κάποιο κόλπο έπρεπε να θυμηθώ. Να μπεις στον πάγο και για σένα, ο να πενθώ μόνο στην κόλαση. Θα ήταν μηχανισμός απλο ο χρόνος μου και αντικατοπτρισμός εσύ του άλλου εαυτού μου, του αχνού και ήδη νεκρού, το φάντασμα στη μηχανή. Όμω αγάπη μου, εσύ ζούσε στα κλεφτά. Κάποιο μελόδραμα ασφαλώ, σαν τραγουδάκι σε σίριελ. Κι σαν τα παράθυρα ανοιχτά, όλο και ντύματα οι κουρτίνε και αεράκι. Μα η νύχτα μου χωρί αγγέλους ήταν, κύμα χωρί αφρού, μια μαύρη σφαίρα. Μην κυλήσει, μη με κυκλώσει, μη με πάρει πάλι εκεί. Ένδοθεν σύριαλ αμφιβόλων λογισμών και η ψευτική σου μουσικούλα από το κουτί που άνοιγε και έβγαζε κοράλια των βυθών. Για πού στολίζεσαι και ακούγεται ξανά. Σαν κόκκινος. Σ... <σλησίλιο> Πέφτουν τίτλοι και τον ήχο δυναμών. Κάποιου <σλησίλιο> <σλησίλιο> κλαίει αγάπη μου κι να «Σε Σστ, ο καναπές όπου ξαπλώνα «Η ζωή είναι μικρή Έλα αγάπη μου και φεύγεις το πρωί» Έτσι αρχίζει μουσικούλα μακρινής, ακτής και κρύο, η πλάση ξεπαγιάζει. Και φώτα που έτρεμαν, μπορώ να θυμηθώ, ναι, πώς βουλιάζει ο κόσμος μου, σπάει στα δυο, σαν να κεντήσαν το του στην αυλαία που ξανανοίγει, κι είναι άδεια, φευγαλαία τα βάθη, γέλια και τα στέργια του σκορπιού, ακόμη σκόρπια με στη δίνη μιας γιορτής Πιο άδεια και απ' την αγκαλιά μου Πιο ψυχρής Και απ' την καρδιά του φθινοπόρου Ω, καλεσμένος Δεν ήμουν Κι όμως σε έβλεπα ήταν σκημένος πλάι σου Κάποιος που ήθελες Αλχημιστής ήχον να είναι Μα DJ κοριτσάκι Ήταν Και τις κλωστές τραβούσε Ένος κεφιού σπασμωδικού Σαν να σου άνοιγε λιγάκι Την πίσω πόρτα ενός παράδεισου κλειστού, όπου θα μπει σαν μαριονέτα. η τελής σαλόμη μου, με κλίση απλή της κεφαλής σε χαιρετώ, με ιδεώδη αγωνία και πτά φορέ γυρίζει η μαγνητοτενία, σαν ήλιγκος με στο κενό, σαν close-up στην τρέλα. μου, του καθενός αειδόνιμο, τρυπάνει γυάλινο σε εγκέφαλο λεπτό, έτσι αρχίζει μια καρδιά ποιητική στο κάδρο πάλετε με αγγέλους κερπέτα πνευματικός καθρέφτης για παιδάκια επτά χρόνων και αράγις και σίδα τόσο μόνοι εδώ και εκεί εκεί ξεκούρδιστο μοιδόνι Έτσι αρχίζει. τραγουδάει σε βυθό δίχως κοραλιά. Εκεί πάρε με. να δω μέσα απ' τη λάσπη, σαν του Ευαγγελίου, μισές αλήθειες, τον Θεό ενός γελίου θαβόρου. Να δω μιαν εποχή κακή, ας πούμε φθινόπωρο, με αέρα, πλήθη και εκλογές. Μα με στη νύχτα, εμείς το τρίξιμο να ακούμε κάποιου σου και δύο εραστών τις συμμογιές. Έτσι αρχίζει. Εκεί χαράζει πάλι. Κι όμως είναι στον κόσμο κάτι σαν να έχει στραγγίξει, γιατί δεν είναι μόνη. Και ο γυμνός της όμως άλλον αγγίζει ενώ κοιμάται. Πάμε. Εδώ λείπουν σκινές από το έργο της κοιήσεως. Πλάνα από αυτό που λένε του όχλου λυρισμού. Πάρ' τα κολλήριά σου, τέχνη της πίσεως, μην καμφθείς προς τους τενάχμους. Πάμε. Έχει λήξει το παλιό έργο. Μα πια. Με δόσεις μας χορηγήθηκε. Με αυρές μεταμορφώσεις. Ουβεατρίχη, επεσταγμένη, Μπέλα Ντόνα. Μια στάλα αλήθεια, όλοι κιόλη. όλοι. με μιας σαν να Ζήλεψα και αρκεί. Ζήλεψα απλώς και χάθηκα στον κικαιώνα του γέλιου. Πάμε. Πέντε οργές βαθιά στη θάλασσα μαργαριτάρια είναι τα μάτια μου. Μπορείς να με εκτιμήσει και στα ύψη να ανεβείς του ρετιρέσου. σου. Μας την άβησε όταν γύρισε. χάρη στο βάρος σου θα φτάσω στην πηγή της κουμωδίας στην πληγή που αιμορραγεί πάμε να βρω τα λόγια ενός έργου μόνη μου, σαν την ευθεία που αποδίδει την καρδιά προσεχώς στις οθόνες σας η ομορφιά ραγίζει εκεί ναι και ίσως πάει στα δυο γιατί βαραίνει από την αγάπη που παληροει